ακούω αυτά τα οποία λένε ότι θα καταργηθεί το οκτάωρο <Τι> ότι θα καταργηθεί το οκτάωρο Δεν αμφιβάλλω ότι και όταν παρουσιαστεί το νομοσχέδιο θα υπάρχουν μερικοί που κολλημένοι θα λένε ναι το καταργείται και τα έχουν γιατί το λένε το όμως. τον όμως πού βασίζονται και το λένε αυτό που ξε, δη, Κοιτάξτε θα φέρουμε κάποιες διατάξεις οι οποίες θα αφορούν τη λεγόμενη διευθέτηση του χρόνου εργασίας Είναι παλιά, παλιά η δήλωση Ναι Α, είναι, είναι παλιά η δήλωση του κ. Χατζησδάκη και γι' αυτό την βάλαμε επειδή σήμερα είναι οι πορείες. Ε, να το δέσουμε κάπω. Όχι και πολύ παλιά η δήλωση. Ο, πριν λίγε μέρε δεν είναι τώρα. Και για να δείξουμε ότι αδίκω είναι στο δρόμο. Από πράγμα το τώρα θα καταργηθεί το 8 Μα Το λέει, χαζομάρες. δεν θα καταργηθεί. Το είπε, γελάει. Ορίστε. Γιατί Α... δεν λέει κανεί θα αυξηθεί το Σαββατοκύριακο. Γιατί και δεν λέει. Πιστεύει... στα κολλήματα εκεί που θα, θα καταργηθεί. Θα γίνει 10 ώρο Και μετά όταν θα λέμε μικρή Παρασκευούλα την Τετάρτη. Εκεί είναι εντάξει. Ναι. Τώρα λέγαμε την Πέμπτη μικρή Παρασκευή. Να φέρουμε τον, τον. Εντάξει, είναι μια χαρά. Πάλι έχουμε ένα πρόβλημα. Μα τεχνικό τη πέντε okay. έχει τεχνικό πρόβλημα. Ναι, κάθε μέρα είμαστε. Θυμάστε τι έκανε. Μέσα στο Κερστοβάλ, εβδομάδα είχαν Όχι, το φτιάξανε. <laughs> λοιπόν, να... να πάνε το χατζηδάκι στις πορείε τώρα που είναι κάτω στο κέντρο και στη Θεσσαλονίκη και παντού. Και να του πει ο άνθρωπο: Δεν θα καταρριχθεί το χθάρο. Γιατί δεν πιστεύει κανεί στο Χατζηδάκι. Νομίζω τελευταία... Το βλέπει στη φάτσα. Την τελευταία φορά που πέρασε από πορεία ο Χατζηδάκι δεν πήγε πολύ καλά. Σωστό και αυτό το Άσμα. θέμα. <laughs> ναι, το θυμάμαι. Το θυμάμαι λίγο. Είναι τα ματωμένα χώματα. Ε, ναι. Ε, ξεκινήσαμε το γνωστό εμβατήριο. Επειδή είναι και η πρώτη Πέμπτη μετά το Πάσχα που κάνουμε εκπομπή μαζί του. Που είναι η λιδοφρένεια τη τα... Πέμπτη και τα λοιπά. Καλό αυτό. Αλλά ξεκινήσουμε λίγο με χρώμα και ήχο από τι διαδηλώσει σήμερα. Εμβατήριο είναι και αυτό. Τι Θεσσαλονίκη είναι αυτό Τα Μπελατσάου είναι αυτά Τα Μπελατσάου είναι τροπή. Στην πορεία της Θεσσαλονίκης Του πάμε πάλι την πορεία Ήτανε και μπροστά τα όργανα Και παίζανε το Μπελατσάου Ηλιολ στη μέρα Και φαντάζομαι Βλέπω και στο, στα social media πολύ λένε ότι είναι παροχημένα όλα αυτά Τώρα πάλι συγκεντρώσεις Μάλιστα, τα αμέσα, πολλά, πολλά κανάλια το πρωί ξεκίνησαν και λέγανε ότι είναι μέρα ταλαιπωρία για τα μέσα μαζική μεταφορά και δείχνουν εικόνε, επειδή λειτουργούν μόνο τα λεωφορεία, mm. το πρωί λειτουργούσαν μόνο τα λεωφορεία, που στριμώχνεται ο κόσμο σήμερα. Τι σήμερα. Στα λεωφορεία. Τη μετάδοση του ιού τι προηγούμενε μέρε την έχετε δει, Όλο το χρόνο. Όλο το χρόνο Από ναι. πέρυσι. Όχι. Γι' αυτό δεν είχαν κάνει θέμα, αλλά σήμερα. Σήμερα είναι ταλαιπωρία. Πορεία... του πολλού. Όχι, όχι μόνο λεπορία. Μετάδοση του ιού γιατί στριμώχνονται στο λεωφορείο. Η κάμερα δεν Κατράχα είχε πάει ποτέ σήμερα, στο μετρό. Σήμερα είναι η μικρότερη μετάδοση του ιού τον τελευταίο χρόνο σε μέσα μαζική μεταφορά. Σήμερα. Επειδή είναι, είναι κλειστά τα μετρό. Και επειδή παίρνουν μέτρα οι άνθρωποι τι να κάνουν και οι πορείε και όλα αυτά γίνονται μακριά. Και, μόνο, έχετε... που και μόνο που κλείσαν τα μετρό. Και μόνο που κλείσαν τα μετρό λιγότερο κόσμο θα κόλλησε. Οπότε είχαν καημό σήμερα για το τι ακριβώ θα... θα γίνει και τα παρουσιάζανε με αυτόν τον τρόπο. Και... Αυτό με την μπάντα τώρα που έπαιζε τον Μπέλα Τσάου να το δουν λίγο, Μποσαράξουν έξω από κάμια καφιτέρη που απαγορεύεται η μουσική. Oh, θα βόλευε, θα αυτό δεν υπάρχει θα παραθυράκι στο νόμο Μπορεί να, πριν... να, να παίζει ένας πλανόδιο, Τυχαία, απ' έξω Κάτι ναι, είχε πριν το, στο δελτίο του Μέγκα Εδώ όσο ακούγαμε το δελτίο ε, Στη Σερβία ναι. Σε κάτι ταβέρνε γίνονται τα εμβόλια <laughs> Ήταν εκεί σε μια ταβέρνα και λέει δίνουνε μπύρα Και μεζέ σε όποιον κάνει το εμβόλιο Α, και στην Αμερική έχει Κίτανε, Αμερική λεφτά Α, ναι. Ναι. Ωραία, και είχε εκεί σε μια. Πού ζούμε, ένα φράγκο σε εμά τίποτα. Εμβολιαστικά κέντρα σε μια ουρά και... τα ζωμάρε και, και περιμένει να... πάνω στην κυφυσία. Αντί να είσαι με στο μόλι, να είσαι εκεί απ' έξω. Ναι. Να περιμένει να σε εμβολιάσουν. Την τρίτη πάω εγώ εκεί. Έχω εμβόλιο. Εκεί, εκεί είμαι. Στην κυφυσία. <laughs> δεν είχα κοντά στο σπίτι σου. Ο, δεν ξέρουμε, με βάλανε εκεί. Και άμα γίνει το αναπάντεχο, πώ θα, θα, θα γυρίσει. <laughs> εκεί θα φύγει η Ελλάδα. Εκεί, εκεί, Λίγο λέει. τα λόγια του παπά. Η Αστραζένεκα, κάτι. Pfizer κάνω. Πάιζερ. Πάιζερ κάνω. <laughs> <laughs> θα μείνω εκεί. Mm. Θα το συνδυάσουμε ψώνια δίπλα, βέβαια, για να, <laughs> να παρκάρει. Δεν παρκάρει άλλο. <laughs> τίπο, δεν παρκ... Θα σου βάλουμε και τα μπέλα, πινακίδα. Το πάρκινγκ εκεί λέει είναι 200 μέτρα πριν και 200 μέτρα μετά πάνω στο σπίτι. Και πάει. Επί τη να κυφυσία. Ναι, πρέπει να τα το βάζουνε. Έχει δει που τι γίνεται. Ωραία μου, μου, δεν έχω περάσει ηλικία. Καλά, ώρα δεν έχω περάσει, απαγορεύεται. Τι απαγορεύεται με τα κίνητα. Σιάσκοβή. Σάββατα, λέω, επειδή είναι, Επιτρέπεται. Α, τα τώρα σάββα... επιτρέπεται και οι καθημερινή τη Μεγάλη Πέμπτη. Ναι, οι διαδημοτικές Ναι, ναι Και τις καθημερινές Ά, Οπότε έχουμε εμβολιασμού την εβδομάδα. με που... το καλό. Να έρθω, το κάνω μάκια. Όχι, δεν πειράζει. Θα έχει <laughs> τώρα. Δεν πειράζει. Να έρθω άστε. να κάνουμε φωτογράφηση. Θε να βάλει ένα όχι... γαλάζιο που κάνουμε στον τον Κυριακό να πετάξει στη έξω. Θα ανεβάσω insta Είναι ό,τι βρεθεί. Κάτι, να είναι ρόγα και να είναι και, να είναι και το COVID free μεταναγράψει. Γιατί έχω ακούσει ότι άμα δεν το ανεβάσει, γενικώ δεν πιάνει. Δεν πιάνει. Πρέπει να το ανεβάσει. Δεν τα πιάνει έλε... το εμβόλιο. Αυτό που τα. Ειδικά οι τριαντάρδε, όλοι οι μικροί, που τα ανεβάζουν κανονικά. Και τι θα ανεβάσει, ο 70η κοπού. <laughs> Πού δεν ξέρει. <laughs> δεν ξέρει να ανεβάσει. Αν δεν κάνει συνισταστόρι. Αν δεν... Ο καθένα ό,τι έχει. Ό,τι μπορεί, μπορεί να ανεβάσει. Μια που είμαστε στα εμβόλια. Στα εργασιακά θα ξανάρθουμε στην πορεία. Μια που είμαστε στα εμβόλια. Και η πορεία για τα εργασιακά είναι. Ναι, όλα μαζί. Όχι λογοπαίγνια. Θα έρθουμε στην πορεία. <κυρίζει> <το> πέμπτη, νούμερο <κυρίζει> ένα, πέμπτη. ξεκίνησε το 8. <κυρίζει> Πάμε <πρώτο>. γερά. <κυρίζει> προχωράμε. προχωράμε. Okay. Πόσα εμβόλια θα γίνουν μέσα στο Μάιο, Πώ θα εμβολιαστούν, ξέρει. Κοίτα, θεωρώ ότι μέχρι τον Ιούνιο περίπου θα έχουμε εμβολιαστεί 8 εκατομμύρια. Σύμφωνα με τι προβλέψει του Δεκεμβρίου. Άσε, συμφωνώ με τι προβλέψει του Δεκεμβρίου, 2 εκατομμύρια το μήνα θα είχαμε 8. τελειώσει. Περίπου 8 τον Ιούλιο. Δεκέμβρη, Νοέμβρη. Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο είναι 6 μήνε. Από 2 εκατομμύρια, 2 6, 12 Παραπάνω από τα. <laughs> και τα αγέννητα. Σύμφωνα με τι δηλώσει, κύλια Τίποτα και τα, τέτοιο, και τα κέντρα κράτηση. Όλα θα, τα βουλευτό. πάντα. Μα δεν, 11 είμαστε όλοι. Ο και έλεγε 2 εκατομμύρια. Εντάξει. Αφήνουμε αυτό. Δεν πήγε καλά αυτό το σενάριο. Φταίγαν οι διαφάνειες που που έδειχναν λαντάλουν πάτα εκεί κουμπιά και έχει γίνει Ο καιρό ο, ο κακός, ναι, ναι, Η του το το το από Το, Σαλισκό, το βέλγιο. Μα έβαλε στο Βέλγιο που το έχουμε πατήσει. Μια που βέλγιο, που το Βέλγιο μα αναλυτικά, θα Πάμε για 70 με 80 χιλιάδε εμβολιασμούς την ημέρα. Είμαστε σήμερα στις 5 Μαΐου. Αν κάνουμε 70.000 εμβολιασμούς την ημέρα, για άλλε 10 μέρε έχουμε σύν 700.000 ανθρώπους που έχουν ανοσία. Σύν τα περίπου 2,5 εκατομμύρια που είμαστε μέχρι τώρα με μία δόση και 3,5 και με τι δύο δόσει, πάμε κοντά στα 4 εκατομμύρια με τι δύο δόσει και στα 3 εκατομμύρια και με τη μία δόση. Είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο για να αρχίσει να λειτουργεί. η ανοσία της κοινωνίας βάζει το εμβολί. Λοιπόν, αν αυτό το πετύχουμε και συνεχιστεί και οι άλλες 15 μέρες μες το Μάιο, άρα έχουμε άλλον 1,5 εκατομμύριο εμβαλιασμένος, με την πανδημία θα φύγουμε, θα τελειώσει η πανδημία. Εδώ έκανε ένα όχι μπακάλικο. Μαθηματικά προβλήματα, αυτά είναι οι διατροί τη Δημοτικού. Αυτά είναι ένα άλλο, ο μίμη, ένα μήλο κτλ. Εδώ είναι στην τύχη, εκατομμύρια άδειε. Είναι λέει, 3 3,5 εκατομμύρια που έχουν κάνει τι δύο δόσει. Πώ προκύπτει αυτό, δεν ξέρω. 2,5 εκατομμύρια με τη μία δόση, ούτε και αυτό πώς προκύπτει. 700.000, έβγαλε ένα 8 εκατομμύρια. Αυτό πες εσύ, αν τα προσθέσει όλα αυτά, ο άνθρωπο λέει 8 εκατομμύρια. 8 είναι, Σε ένα μήνα θα τελειώσαμε την πανδημία. Τέλο, πάει. Τελείως. Τι κάθ Τι διακοπέ μα, να τα πιάσουμε ναι. το Μάη. Ναι, τον πιάσαμε. Ε, ξανά. Α, ξανά. Και τι έγινε. Έρχεται όμω ο σοβαρό τώρα Κικίλια. Mm. Γιατί αυτά τα λέει ο Άδωνη που δεν είναι και τη αρμοδιότητά oh. του. Oh. Oh. <συκλιάς> <συκλιάς> ο Κικίλια ξέρει. Πέμπτο και ο Άδωνη έχει περάσει από το Υπουργείο Υγεία. <συκλιάς> δεν έχει είναι περάσει. ότι κανένα άσχετο. Κανένα μπακάλι <συκλιάς> τον πήραν από τα βιβλία και τον βάλανε σε Υπουργεία. Όχι, ρε παιδί μου. Και είναι και άριστοι οι Υπουργοί τη Κυβέρνηση και οι Οπότε είναι σοβαρή έτσι κι αλλιώ. Με το μόνο λόγω αριστεία. Και από τη φάτσα να δει και του δύο είναι φάτσα. και αυτά που λένε κυρίως όχι, είναι όχι, ό,τι πιο σοβαρό στις κομβικές θέσεις είναι για σοβαρό. το καζίνο έχω καιρό να ακούσω τι γίνεται, στο καζίνο θα μπορούμε να πάμε να πούμε μαμά έχουμε εμβολιαστεί για εμβόλιο, ναι. προς για το εμβόλιο, γίνονται εμβόλια στο ελληνικό και άμα σου κάτσει 24 Αυτοί. κόκκινο αυτή είναι ικανή να βγουν ξέρεις τι είναι <laughs> να ικανοί να βγουν να πούνε Ε, ε, αργήσαμε το ελληνικό για να χρησιμοποιηθεί ω εμβολιαστικό κέντρο το κτίριο το μεγάλο, το παλιό γυμναστήριο. Θα, θα το πει κάποιο από του άλλου. Μακριά πει, είναι. Τι γίνεται, το ελληνικό θα σου πει να κάνουμε εμβόλια, τι να τον κρεμίσουμε, τότε θα τα είχαμε... Βάλει τώρα τα μπετά, δεν είναι ότι δεν θα είχαμε, αλλά. Αλλά να. Το, για να εμβολιαστεί ο κόσμο. Λοιπόν, ο Κικίλια κάνει άλλο, άλλου υπολογισμού για τα εμβόλια. Ξεπεράσαμε προχτέ τα 3,2 εκατομμύρια εμβολιασμού και σήμερα ξεπερνάμε το 1 εκατομμύριο εμβολιασμένου με τι δύο δόσει στη χώρα. Και ότι πλέον στη χώρα λειτουργούν 1500 εμβολιαστικά κέντρα. Παναλαμβάνω, 1500 εμβολιαστικά κέντρα. Και αυτό μας δίνει δυνατότητα να κάνουμε αυτού του εμβολιασμού που σα προανέφερα, 100.000 την ημέρα. Ότι μέσα στο μήνα Μάιο θα κάνουμε 2,3 εκατομμύρια εμβολιασμού και στο τέλο Μαΐου θα έχουμε φτάσει του 5 εκατομμύρια εμβολιασμού. 8 λέει ο Άδωνη, πέντε λέει ο Δεν τα λένε μετά. Δεν τώρα, 3 εκατομμύρια πάνω, τρία Μα, δεν yeah. είναι. Μια ιδέα η ενωσία είναι μια ιδέα. Ναι, η ανοησία όμω αυτή κάνει η ιδέα. Η ανοησία είναι κοινή ιδέα. Η Εκεί είναι, αυτό είναι η ιδέα. Μεγάλη ιδέα. Εδώ ακούμε ε, ο Κικίλιας είναι από χθε το βράδυ που τα έλεγε αυτά στην ενημέρωση. Δεν και μιλάμε, ο Άδωνη σήμερα δε το πρωί. Τι ναι, να συνονιούνται. Δε του. Ότι θα πει στον Άδωνη. Καταρχά δεν είναι θέμα του Άδωνη όλο αυτό. Είναι θέμα του Κικίλια, αν μπορούμε να πούμε. Αλλά πετυχαίνει το άλλο να πει τα δικά του. Ο Άδεν ήρθε να... έτσι και ζεστά τοποθετήθηκε. Κανένα... Όλα θέματα, χο... Σωστό, γιατί είναι η ανάπτυξη. Η ανάπτυξη, όχι μόνο ανάπτυξη. η παιδεία μπορεί να είναι, όλα. Εγώ είμαι με τον Κικίλια που είναι πιο σοβαρό. Ναι. Ναι, και ξέρει γιατί είναι σοβαρό. Ναι. Γιατί. Για πολλού λόγου. Όχι, όχι. Α. Για, για έναν. Γιατί το λέει ο ίδιο. Από αυτά που έχουν ανακοινωθεί μέχρι τι 15 Μαου ότι ανοίγουν, έχουμε κάτι να προσθέσουμε στον κόσμο. Όχι, ξέρετε, εγώ δεν είμαι, δεν είμαι αυτός ο οποίο προτρέχει και ανακοινώνω αντίθετα, βλέπετε δεθνούς 15 μήνες mm -hmm. με πολύ μεγάλη σοβαρότητα, mm -hmm. με πολύ μεγάλη σοβαρότητα mm -hmm. με πολύ μεγάλη σοβαρότητα και ε, περίσκεψη ε, πρώτα απ' όλα με φάρο τη δημόσια υγεία ε, είμαι συντηρητικός mm -hmm. και πάντα προσπαθώ ε, να κάνουμε βήματα προς σωστή κατεύθυνση Τέλος. Στάλεγα έλεγα εγώ. Εσύ τα Στα έλεγα. Είναι αλλιώ. Πληρωσ... το και Ε, όχι. Είναι αλλιώ. <σφίλοι> <σφίλοι> Καραρχάς ποιο θα μιλήσει. Εγώ θα πω για τον κικίλια αυτός και ξέρει για τον εαυτό. Μα προφανώς. Το είπε ο άνθρωπος. 15 μήνε με σοβαρότητα αντιμετωπίζει <σφίλοι> το θέμα. Πώ χρονών από Θα 15, άμα είναι 40 χρόνων να πούμε. 15 μήνε στα 40 χρόνια, εντάξει, δεν είναι και πάρα πολύ. 15 μήνε σοβαρότητα. Ότι ισχύει αυτό που λέει. Ό, μπορεί να Ή και εκλαμψει, οτι, κάτι. Οτι είναι σοβαρό στου 15 μήνε. Α το δεχτούμε, α είσαι καλόπιστο. Γιατί είσαι και εδώ καχύποπτο. Δεν μπορώ να είμαι καλόπιστο. Είμαι καχύποπτο, ναι. Είμαι ό,τι θέλω. Δεν έχουμε ένα δείγμα σοβαρότητα και χίλια. Εκείνα του Δεκεμβρίου που μ' αρέσαν πάρα αυτά, πολύ. Δεν τι διαφάνειε. Τα έχουμε παίξει όντω. Τα έχουμε παίξει όντω. Τα έχουμε Λε να είναι σοβαρό. Εκατό. 100.000 100 εμβολιασμοί που λέει τώρα μα, γιατί θα του κάναμε από τότε. Και τελικά τώρα, χτε το κατάφεραν. Το χτε προχθέ νομίζω, μια από τι δύο μέρε. Δεν έτυχε στο χέρι μα όλα. Η πανδημία ήρθαν μεταλλάξει, τα, τα εμβόλια δεν ήταν έτοιμα, μα καθυστερήσαν. Αυτό που βγαίνει. Τρέξαμε την Ασταζένεκα από την Ευρώπη. Ε, τώρα εντάξει. Βγαίνει λοιπόν ο Υπουργό και κάνει ένα. Κοικύλια και το Νοέμβρη και κάνει ανακοινώσει. Θα κάνουμε τόσου εμβολιασμού, τόσα εμβολιαστικά κέντρα, ρίξει τη διαφάνεια, φέρθει τη διαφάνεια κτλ. Και μετά λέει Δεν ήρθαν τα εμβόλια, τι να κάνουμε εμεί. Γιατί κάνει ανακοινώσει. Γιατί δεν βάζει ένα αστερίσκο αν έρθουν τα εμβόλια του ή κάτι. Γιατί ανάταση. Βγαίνουν οι προηγούμενοι, λέει θα καταργήσουμε το μνημόνιο, δεν θα φέρουμε ξανά μνημόνιο. Και φέρουν μνημόνιο. Λέει εκβιαστήκαμε. Γιατί κάνει ανακοινώσει. Ε θα καταργήσουμε το μνημόνιο, γιατί βγαίνεις και και όλοι. Όχι. Α. Γιατί βγαίνει και λε κάτι, την ώρα που όλοι ξέρουμε, την ώρα που το λε, ότι λες βλακεία. Είτε πρόκειται το για το τότε, είτε για το τώρα. Αλλά κάποιοι το μασάνε όμω. Ε, για του βλάκε θα λέμε την κάθε βλακία που έρχεται. Δεν ξέρω ποιοι που μασάνε. Λοιπόν, Φεράζονται. συνεχίζουμε Βεβαίως, πάμε παρακάτω Με μιώτε, μιώτε, το Με Πώς θα πούμε Είσαι εσύ Υπουργός Υγείας oh. Ας υποθέσουμε no. Άνετα θα Και γιατί μπορούσες. να μην, είμαι... είναι ο γιατί να μην είμαι. Λοιπόν Είναι ο άδωνις έχει γίνει ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. ο Βορήτης, έχει γίνει Και πρωθυπουργός μπορεί να, να γίνεις Έχει γίνει ο Γεωργάκης Έγινε ο ο Λοιπόν, είσαι υπουργό Υγεία. Σε αυτή τη φάση σε της πανδημίας ναι. Τους νοσηλευτές Άρα τους... είμαι σοβαρός Ναι, ναι δεν το συζητώ, 15 μήνες Τους νοσηλευτές, τους γιατρούς ε, Το οδηγητικό προσωπικό Όλους αυτούς, πώς μπορείς να τους αποκαλέσεις Πώς τους λες Που είναι τη μάχη τώρα, Που, αυτοί, δίν... αυτοί έχουν σώσει ε, εντάξει, Ποιος άλλος δίνει μάχη, κάνει συνήρμους μάχη Όχι, και Είναι είσαι... ο στρατός ναι, ναι. Έτσι, ναι. Άρα μπορείς να τους πει εγώ Τους στρατό μου αν, αν έχεις Και τον τελευταίο Επαγγελματία mm -hmm. υγεία, του οποίου προσέξτε, γιατί δεν, δεν μου αρέσει να ισοπεδώνω τα πάντα. Είναι αυτοί του οποίου έχουμε χειροκροτήσει, αυτοί του οποίου με ευγνωμοσύνη κοιτάμε για τον τρόπο με τον οποίο ασταμάτητα mm -hmm. δουλεύουν και παλεύουν. Ο, ο στρατό μου, κύριε ε, Κούτρα. Ο στρατό μου, κύριε Κούτρα. Ο στρατό μου, κύριε Κούτρα. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν σταμάτησαν ποτέ και με στι και παντού να παλεύουν, να νοσηλεύουν, να ενημερώνουν συγγενεί. Να κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνο να, να σωθούν ανθρώπινε ζωέ και να εμβολιάζουν, είναι αυτοί οι άνθρωποι. Ε, ε στρατηγέ μου, περάστε. Στρατηγέ. Μα χρησιμοποιείσαι ενικό. Ο στρατό μου. Αφού είναι σοβαρό. <laughs> ναι, επειδή. Άμα δεν είναι... έκαναν σαν σοβαρό, θα έλεγα στρατή, διάφοροι υπάρχουν. Εγώ αριστεί. εδώ συγκεντρωτικό, σοβαρό. Ο στρατό μου. Αυτό, πώ να σου πω, Κιχύλιας, αν όλο αυτό είναι στρατό, ο Κικίλια είναι όχι δεκανέα. Είναι ο τελευταίο. Δεν έχει κα καμία σχέση με οργάνωση Με να είναι αρχηγός αυτού του πράγματος Να είναι επικεφαλής όλου αυτού του πράγματος ε, Έχει αφήσει απλήρωτους Χρόνια τώρα ήταν από αυτούς που δεν θέλαν Το εθνικό σύστημα υγείας Αυτή η παράταξη ήταν που έλεγε Δεν θέλουμε εθνικό σύστημα υγείας να γκρεμιστούν Να του Σε αυτό το στρατό Άδωνης ήταν Η καραμούζα. Ο <laughs> για, το, για το βράδυ. Για ο Χλαπάτσας. Το, για τα... Για τα... Α, όχι, ο Χλαπάτσας είναι άλλος. Ναι, είναι από άλλους. Είναι όμως. βουλευτής. <laughs> λοιπόν, λοιπόν, οπότε τι θα πει ο στρατός μου. Και αυτός ο ενικός που χρησιμοποιεί. Τέλειο είναι αυτό. Ο στρατός ε, Εδώ μιλάμε στο ενικό. <laughs> ότι... Επειδή όλο αυτό ο στρατό έχει φέρει ένα αποτέλεσμα και μόνο αυτό ο στρατό έχει φέρει αποτέλεσμα. Μόνο ο στρατό όμω. Πάει Όχι η υποδομή του στρατού. Και όχι Η αρχηγή. υποδομή του στρατού που λένε το σύστημα υγεία θα καταφέρει το εσύ όσο ποτέ πα στο Τζάνιο και Τίποτα. δεν έχει εντόνια. Με κορονοϊό. Τζάνιο στον Ευαγγελισμό που σου λέω. Στον Ευαγγελισμό που λέω. λέω. Στον Κολονάκι. Θέλω συγκεκριμένο από το Τζάνιο. Το Τζάνιο δεν υπάρχει. Βάλανε άνθρωπο με κόβι. Το Τζάνιο θα το πάρει θάλασσα και δεν Το βάλαν πάνω στο του καταλάβει. Ναι. Βάλα αντί γιατί δεν είχε εντόνια και του λέει: Θα το φτιάξουμε, μην ανησυχεί. Και βάλα να κοιμηθεί το βράδυ σε χαρτί. Και φέρνει τον πάλι κουζίνα σπίτι σου. Και κοιμήθηκε με τον πάλι το παλτό, ούτε κουβέρτα. Φέρτε σε εντόνια από το σπίτι. Λέγανε οι γιατροί: Μην κουνιέστε πολύ και φύγει πεταλούδα γιατί δεν μπορούμε να μπαίνουμε συχνά μέσα, θα κολλήσουμε. <χω> <laughs> από τον Τζάνιο. Για αυτέ τι συνήθειε που έχω. Ο Τζάνιο είναι ένα παράδειγμα, υποθέτω γίνεται και σε άλλα πολλά. Γίνεται. Αυτή είναι η επιτυχία του συστήματο υγεία. Αυτοί οι άνθρωποι εκεί δίνουν τη μάχη με όλα υποδομή λεπτά. Και... Δεν φταίει ο γιατρό εκεί που δεν έχει εντώνει. Και αν λοιπόν αυτό ο στρατό των νοσηλευτών, εργαζομένων, γιατρών δίνει μάχη, τι δουλειά έχει να πάει να οικειοποιηθεί ο άλλο και να πει: Ο στρατό μου πρέπει να έχει πολύ θράσο. Πρέπει να είσαι φοβερά ανόητο. Για να ε, πας Ή... να μπει από πάνω σε όλο αυτό που γίνεται. Ή... Καλά, εννοείται ότι θα το καπέλαιω. Τυχαίο το Ή τουλάχιστον να έχει επενδύσει τόσο πολύ σε αυτό το στρατό και σε αυτό το σύστημα που να πει. πει: Έχουμε δώσει. Δεν Μα, τα δώσαμε δεν στα αεροδρόμιο για να σωθεί, τα δώσαμε στην υγεία. Δεν στα μία, καλά, τα δώσαμε στην αστυνομία. Δεν πήραμε περιπολικά περιπολιά. Καταδώσαμε στην υγεία. Εκεί πε. Έχω να στρατό Εκαβ Α πούμε. Αυτό θα μπορούσε να το πει αν είναι όλοι ευχαριστημένοι όσοι δουλεύουν από κάτω. Ναι. Γιατί... Και όταν δεν υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα στην υγεία που αναφέραμε και πολλά άλλα που. Κάθε μέρα Λένα βγαίνει η κυρία Παγώνη. Φυσώ. Πού είναι και σαν. Στα παράθυρα. Η κυρία Παγώνη τελευταία. Το, της... το, το πεπώνει, παγόνι, παγόνι δεν πεπώνει. Ναι, είναι η κυρία Παγώνη σε μια πασχαλινές εμφανίσεις. Ήτανε με... γαλάζι... από τι τελευταίε πασχαλινέ εμφανίσει ήταν με γαλάζιο ταγέρ, κάτι. Ρέβ γυαλιά. Ρέβ και. Μα... Μαλίσσα του Ντουράν Ντουράν. Ήταν ένα... ένα πράγμα, εμφανίστηκε εκεί. Ο καθένα ακολουθεί τη μόδα που θέλει. Ναι, ναι, ναι, η Τζάκη είναι καλύτερη. Όχι, ναι. είναι συνδικαλίστρια τη δεξιά παρατάξεω. Και βγαίνει συνέχεια η κυρία Παγώνη και χαριεντίζεται, μάλιστα είναι και παρουσιάστρια σε εκπομπή. Δηλαδή, εγώ τη βλέπω και τα Χριστούγεννα ακόμα. ήταν τρει ώρε το πάνελ. Και παρουσιάζει. Και παρουσιάζαν όποιο ερχόταν, έμενε η Παγώνη, εκεί. Α, έμενε. Με τον αυτιά ναι. που ήταν. Ο αυτιά κοντά εκεί. θυμάμαι στους. τώρα, σε όλου έχει πάει. Και βάφονται και μακηγιαραγίζονται. Αφήνει γυναίκα να κάνει την εκπομπή. Ναι, ζούνε, ζούνε το μύθο τη. Okay. Την κυρία Παγώνη, οκ, okay, καλώ τη βλέπουμε παρά το με τα μαλλιά και όλα τα υπόλοιπα. Την ε, πρόεδρο τη ΟΕΝΓΕ όμω. Που είναι πάνω από την κυρία Παγόνη ναι. και που είναι η κυρία Ρέτζιου, που τυχαίνει να είναι και κουκουέ. Δεν την έχουμε δει ποτέ σε κανένα παράθυρο το πρωί για να μιλήσει, που είναι και το, το ανώτατο όργανο των γιατρών. Καταρχά, τυχαίνει και, τότε... και είναι κουκουέ. Ναι. Ε, άμα έχει κακή τύχη. Δηλαδή, της το γυαλί από. της Παγόνη και το μαλλί κάθε μέρα είναι σε ένα πάνελ. Ε, την, την πρόεδρο τη ΟΕΝΙΓΕ yeah, δεν θα μπει κάτι τέτοιο. Κάποιο δεν να ξέρει την μάτσα τη. Yeah. Μα δεν ξέρει κάτι τον. Τι στο πει τώρα, δεν το ξέρει κανεί <δε> τίποτα. <μουστηκε>. <χ> <χ> <χ> αλλά μπορεί να μείνει και τηλεοπτική, άσχησε ο ρόλο. Ότι την πουλάει. Συγγνώμη. έχει <οι> αυτό το πατούλε <παγόνι> να στυλ. Τι θα πουλάγει, το υπερβολικό αυτό. Μεθ θέλουμε και γιατρού και πεθαίνουν άνθρωποι. Δεν είναι για μέθαν δει την εικόνα. Και μάλιστα με αυτή την είναι η πολιτεία που λέγει η Πολιτεία. είναι και το Ισμένη στην πορεία. Η κυρία Παγώνη προχτέ με αυτό το ντύσιμο, τα μπλε, γαλάζι τα γαλάζια. Ποπαγώνε, παγώνε. Κυρκουάς, παγώνε. Ήταν, δεν, δεν είδα τη συζήτηση, αλλά είδα μια φωτογραφία που γράφει από κάτω. Το super, πότε θα ανοίξουν τα πανηγύρια. <laughs> Και ήταν η ήταν παγώνη... καλεσμένη ή ήταν απλά η φωτογραφία αναφορά. <laughs> για τα πανηγύρια. Απαντούσε η Παγώνη στο πότε πανηγύρια. θα ανοίξουν τα πανηγύρια. Ανοίξανε τα πανηγύρια. <laughs> το βλέπαμε εκεί. Δηλαδή το σούπερ πότε θα ανοίξουν τα πανηγύρια. Εντάξει. Με την παγώνη έτσι. Να το! Τελείωσε. Η και και δω... σε επανάληψη εκπομπή. Και το πότε ανοίξει το πάλι κολλάει. <laughs> και στο τριώδη <laughs> κολλάει αυτό. <laughs> λέω, από τα Χριστούγεννα και μετά. Βάλε και έναν Άδωνη από την άλλη, ένα Παναγιώτη ψωμιάδι. Μαζεύεται. Πώ δεν μαζεύεται, <laughs> Κι αυτοί Λοιπόν, οπότε δεν θα βάλουμε το μαθητή τώρα. Βγάλει το μαθητή, θα το γυρίσουμε λίγο στα εργασιακά. Ε, γιατί ε, <laughs> δεν θα μπορούσε η να είναι κίτριο του Big Brother. Αλλά κόσμε μου, κόσμε μου. <laughs> Δεν θα μπορούσε η παγόνη Εμβόλιο κόσμο Δεν θα μπορούσε Ζένεκα, Τα πάντα θα μπορούσε Γι' αυτό έχει παγόνη ναι, στα πάντα. κανάλια και ναι, οπότε, <laughs> <laughs> Με σωστά κριτήρια Αυτό θέλω να πω Αξιολογούν με σωστά κριτήρια Πάντα, <laughs> για, πάντα. Για, για κομβικό θέμα τώρα Άξια η λίστα πέτσα Κάτι μικροεπισόδια με μολότοφ και χημικά στη συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας Είχαμε πριν λίγο Βλέπω εδώ και διαβάζω. Όχι μεγάλη έκταση. Μετά το τέλο των πορεών. Αν γίνει κάτι άλλο, το παρακολουθούμε. Τα αιτήματα βέβαια είναι κυρίω το 8ο Και αυτό το διευρυμένο που ο κύριο Χατζηδάκη θα μπορείτε να πηγαίνετε για τι ελιές Δουλεύετε τώρα 15 ώρε. Αλλά όμω. Όταν είναι οι ελιές δύο εβδομάδε του χρόνο. Γιατί, τώρα, τον θα γιατί τώρα θα δουλεύουμε σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο που θα έρθει, αντί για 8, 10, 12 και 14 ώρε και δεν το κάνουμε αυτό υπερορίε. Α πούμε. Ναι, αφού υπήρχε πρόβλεψη να δουλεύει μια εταιρεία παραπάνω με υπερορίε. Γιατί δεν το κάνει έτσι. Κοίτα, καρχά να έχουμε λίγε. Ξεκινάμε. Ωραία. <laughs> <αυτό. Okay. laughs> Εγώ, <τι θα> <laughs> Εγώ δεν έχω λίγε, α πούμε. Δεν έχω λίγε. <αιγεία>. Τελείωσε. <laughs> απα Απαντήθηκα. <laughs> <το θέμα. laughs> νομίζω έχει κλείσει το Ωραία. θέμα. Έχει απαντηθεί. <laughs> Επίση, όλο αυτό το διευρυμένο, γιατί σαν σήμερα το 2010 ήρθε το πρώτο μνημόνιο στη Βουλή. Αχ, Ψηφίστηκε. Ωραίε μέρε. Το 10 που θα μπαίναμε στο μηχανισμό στήριξη Ευρώπη κτλ. Που κάλπαζε η ανάπτυξη, αν θυμάσαι τότε. Ο Γιώργος, Παπώ, ο Σαντίνου, ο Γιώργος ο Παπανδρέου. Και σαν σήμερα το ψήφισε τώρα ο Μπακογιάννη, τη διαγράφει ο Σαμαρά. Δεν, Δεν το, το ψηφίζει Σακοράφα ο οικονόμου, που τώρα ο οικονόμου είναι στη Νέα Δημοκρατία. Του διαγράφει ο Γιώργος Παπανδρέου κτλ. Αυτό το μνημόνιο προέβλεπε ότι θα γίνει μεταξύ άλλων η διεύρυνση του ωραρίου. Ναι. δηλαδή από 8-10 ώρες, 12 και τέτοια αλλά με τη σύμφωνη γνώμη των σωματίων τότε ναι. τώρα έρχεται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των σωματείων με απευθείας εργοδότη εργαζόμενου συνεννόηση καλά που έτσι, έτσι βέβαια πω... είχαν προλάβει να ελέγξουν και τα σωματεία πάντα... και να τα απαξιώσουν, να τα απαξιώσουν. Πέρα, θέλω να πω ότι κάτι που γίνεται τώρα θα έχει συνέχεια σε 5 χρόνια Σε 10 Βέβαια. χρόνια, Βέβαια. έχει παρελθόν Μπήκε χρόνια. το 2010, μπήκε ο σπόρος. Τώρα είναι πιο όρημη έχει οριμάσει η συνθήκη το για το να φέρν, γίνει αυτό, αυτό και αυτό χωρίς τότε. τα σωματεία και το αφεντικό. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Που, που δεν υπάρχει περίπτωση, και γιατί θα δε, πεις. σε μερικές περιπτώσει δεν βρίσκεται αφεντικό. Δεύτερο, το θα σου πει, ότι έχω και Φυλάκια. Και φαντάζομαι hey, yes. σε 10 χρόνια. Φέρναντε ναι και. Σε 10 χρόνια από τώρα, και όλο αυτό έχει γίνει εδώ και 20-30 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώ αυτό που λέω, Χατζητάκη, διευθέτη του ωραρίου. Ναι, ναι, ναι αυτό. Πώ δεν θέλουν το 8ορο, το μισούνε, και όταν κάνει διαδήλωση και λε, το 8ορο πέρασε και από εδώ πριν. Η πορεία του πάμε από κάτω. Χαμε βγει στα παράθυρα, την κοιτούσαμε. Μαζική για πειρά, αρκετά. Και φωνάζα... Χαιροκροτήσατε. Μακολάτι. Να, να κατέβουμε Άμαστε κάτω. Τι να είμαστε στη δουλειά. Άρα, δουλειά. Άρα. Και είδαμε, Άμα ακούσαμε φωνέ, βγήκαμε έξω να δούμε τι είναι. Αν σα έλεγε η Μαρεύα να χειροκροτήσετε όμω, τέλο πάντων. Κανονικότατα, ειδικά <laughs> για τη Μαρεύα, θα χειροκροτούσαμε παλαμάκια κανονικά. Mm. Και τι ήθελα να πω, Ήθελα να πω ότι κάποιο θεωρεί γραφικού όλου αυτού που λένε, ε, διαδηλώνουν, προσπαθούν να υπερασπιστούν δικαιώματα, θυμούνται τι πέρασε το 10 θυμούνται τι περνάει τώρα, τι θα περάσει, αλλά δεν θεωρούν αναχρονισμό να μπαίνει. Νύχτα να δουν και ένα σχολά νύχτα. Ναι. Αυτό δεν το θέλουν αναχρονισμό. αχρονισμό. Αναχρονισμό είναι μόνο τα αιτήματα. Ούτε θυμόμαστε ότι είναι και τα αιτήματα. Ξαναγυρίζουμε στο νύχτα-ανύχτα. Ξαναγυρίζουμε στο νύχτα-ανύχτα. Ξανά γυρίζουμε. Και λέει θα κάθετε όμω σε τρει μήνε. Αλλά ναι. Βρε, χαϊβάνη, αν δουλεύει για τρει μήνε, 15 ώρε τη μέρα, δεν θα ζήσει του άλλου τρει μήνε. Επίση σω... η ζωή ε, δεν είναι φτιακή. Α... Τι επιβάρυνση στην υγεία, στη διάθεση, στην ψυχολογία είναι για να κάτσει μετά και πώ θα τα πάρει. Αυτά που έχει δουλέψει, έτσι όπως τα λέει, έχω δειδάξει ότι είναι έτσι, Είναι ο εργαζόμενος σε ισχυρή θέση για να κάνει διαπραγμάτευση με το αφεντικό. Ναι, τα αφεντικά όλα είναι τα ισχυρά. Και τα αφεντικά τέ... κρατάνε ισχυρά οι χατζιδάκηδες Μα προφανώ. Όλο αυτό και τότε εξελίσσεται. Αποδομώντα βέβαια και τα σωματεία να μην υπάρχουν για να μην πάνε όλοι μαζί, να πηγαίνει ένα ένας Άρα διέρει και βασίλευε, Άρα ο καθένα θα διεκδικήσει ό,τι λιγότερο καταφέρει. Γιατί το αφεντικό θα είναι από πάνω γιατί και είναι με απειλέ. Αντίστοιχα όλα αυτά. Και, και να βγαίνουν οι δημοσιογράφοι κα. και λένε πάλι πορεία. Τα λεπορία των, εργα... των εργαζομένων και, και κίνηση το... στου δρόμου. Και ο Ιλίγοι τα λεπορούν του πολλού. Ακού κάθε καραγκιό λέει. Ότι είναι 4-5 εκατομμύρια η Αθήνα και 500 άτομα ταλαιπωρούν όλα ναι, την ναι. Αθήνα Και by the way, ε, αυτό το φέρανε το 10 ναι. Ε, Μετά ήρθε μια αριστερή κυβέρνηση, δεν το κατήργησε mm. Επειδή σήμερα είδα τον Τζίπρα να διαδηλώνει και αυτός για τα ωράρια και όλα τα υπόλοιπα ε, εντάξει, Δεν κατήργησε τα τη μνημονιακή μητόμο που είχε έρθει διάστηκα, με το στο δεύτερο τους... μνημόνιο Α, Δεν τα καταργήσαν όλα αυτά Αλλά σήμερα βγήκαν πάλι στον δρόμο να διαδηλώσουνε κατά του νομοσχεδίου του Χατζηδάκη κτλ. Ε, βγαίνουνε, ε, τους ψέγουμε κιόλας. <laughs> <laughs> Συγγνώμη. <laughs> Συγγνώμη, παιδιά, παρεξήγηση. Νομίσαμε ότι έγινε Μπορεί κάτι άλλο. Μπορεί να είναι διπολικός ο Τσίπρας. Ε, ήταν άλλο τότε στην κοινωνία. Διπολικός είναι. Να. Προφανώς είναι διπολικό <laughs> Και με ψυχολογικούς και με πολιτικούς όρους. Ένα Χατζηδάκης με αυτόν θα πάμε στη διαφημίση Θα τον κολλήσεις. είναι Εδώ ξετιπλώνει το ταλέντο του κύριου Χατζηδάκης Και είμαστε εδώ Πάλι το τραγούδι θα ακούσουμε Ναι ε, δεν, είναι είναι ωραίο. δεν το τραγουδάκη. έχουμε ακούσει Είναι ωραίο όμως γιατί Ναι εντάξει άντε. Να περάσει ο επόμενο παίκτης, παρακαλώ. Ωπα! Τι ωραίο! Μαλή! Πιο φαλακρό είναι λίγο δύσκολο. Μ' πολύ. Πώς ελέγχεται, παπα πα πα πα πα πα, πα, πα, πα Τι θα μα τραγουδίσει, αγαπητέ. Τραγουδάω κομμάτι από το αγαπημένο μου τραγούδι. Α κρατήσουν οι και τα βρω μαλλιώτικα. και επαρχιώτικα. Βρε. Στα Ως που η να αυτή, σαν χώριο αυτόνομο να ξεδιπλωθεί Καταλαβαίνεις mm -hmm. ότι αν τραγουδάς, θα φύγει ο κόσμος. Mm -hmm. Ξέρεις κανένα ξένο? Σου σφυρίζω Για αν βγει, σου φυρίζω. Σταμάτα! Κι εσύ μουρμουρίζω Παμ-παμ-παμ-παμ-παμ-παμ Την ώρα που τραγουδάς ακούς? Όχι, τα ποδήλατά μας, όπως και τα όνειρά μας Ξέρουν από ανηφοριές. Δεν μπορείς να τραγουδίσεις. Δεν τραγουδάς, αγόρι μου. Μιλάς. Ηλίθιος. Νίκο, ναι ή όχι. Κάτσε, γιατί είμαι σε δίλημα. <laughs> <laughs> <laughs> τι λες, βρουν Γιώργο μου, <laughs> τι ναι ή όχι. Ηλίθιος. Καντρίνα. Μας. Μα δεν με ακούζατε τραγουδάω. Το θέμα είναι να ανοίξει και τα αυτιά σου εκτός από τα μάτια σου και να ακούσεις ότι αυτό που τραγουδάς Mm. Δεν κάνει ρε φίλε Μα το όνομά μου είναι μουσικό Χατζιβάκης Πώς θα μπορούσε κάποιος Χατζιβάκης να μην έχει σχέση με τη μουσική Γεια σου, ευχαριστούμε πολύ Στα τσακίδια Η φαμπρικά, η φαμπρικά δε σταματά, δουλεύει νύχτα μέρα. Και πως τον λένε το διπλάνο και το τρελό τον Ιταλό. Να τους ρωτήσω δεν μπορώ ούτε να πά, ούτε να πάρω αέρα. Και πως το λένε το πλάνο; Και το τρελό τον Ιταλό. Να τους ρωτήσω δεν μπορώ ούτε να πάω Ούτε να πάρω αέρα Γιατί το βάλαμε τώρα αυτό Το <laughs> πολύ γνωστό νούμερο <laughs> 8, αυτό νύχτα-νύχτα Γιατί αυτά τα τραγούδια έχουν γραφτεί Δεκαετία του 70 Σκούρτης εδώ η στίχη Μαρκόπουλος η μουσική Λάκης, Η μουσική από Ναι, που όμως, και σε συγκεκριμένες εργασιακές συνθήκες ναι, και μεσαίωνα και σε μια που εποχή που κα, λες τελείωσε έκτοτε. και έρχεται σιγά σιγά και περιγράφουν οι στίχοι αυτό που γίνεται και θα γίνεται και θα γίνει από εδώ και πέρα αυτό είναι το θέμα με αυτά τα τραγούδια που θεωρούσαμε ήταν μια εποχή, την εξέφρασαν και τελειώσαμε με αυτά Και έρχεται σιγά σιγά τι να πηγαίνει μπροστά ο άνθρωπο με τόσες ανακαλύψεις Όχι από τότε όμως τα κινήματα διεκδίκησαν, κέρδισαν, παγαιωμένα πράγματα του οχτάωρο Και έμεινε στο τραγούδι μόνο έμεινε η μνήμη στο τραγούδι. Και τώρα θα είσαι το νούμερο 8 από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί Περίπου, από το πρωί τη νύχτα μέχρι το, το απόγευμα τη νύχτα Ποιο 8, τώρα θα είσαι το νούμερο 10, 12, 14 ώρες απλήν Το νούμερο και... τελεία ναι. Ωραίο λοιπόν. Έχουμε οπλοστάσιο μουσικό. Άμα χρειαστεί, όπω καταλαβαίνετε. Ευτυχώς. Υπάρχει έτοιμο. Στα υπόλοιπα, βγήκε ο Biden και είπε ότι να έρθουν να οι πατέντε για τα εμβόλια. Ναι, ναι, ναι. Ο Biden. Ναι, Το ναι, ναι. ο, ο Τσίπρα, δεν ακούγατε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα έρθουμε σε αυτά. Αυτό, σε αυτό, γιατί στέλνει εδώ και ένα μήνυμα κάποιο και λέει: Με φόβο μου, πω παρεξηγηθώ και εσυριζέω. Μου λέει: Θέλω να επισημάνω ότι όταν ανέφερε κάτι τέτοιο ο Δεν χλεβάστηκε μόνο από το Μητσοτάκι αλλά και από την εκπομπή σα. Βεβαίω χλεβάστηκε και από την εκπομπή μα και θα ξαναχλεβαστεί και σήμερα. Και ο Μητσοτάκι όμω τώρα και ο Βάιντεν και όλοι μαζί. Ε, για το θέμα, ρωτήθηκε ο Γεραπετρίτη σήμερα το πρωί. Και λέει ο Γεραπετρίτη, οι δεξοί δεν υπάρχουν, ναι, το έχουν απογειώσει. Γιατί και αυτό το είχε πει ο Κυριάκο. Το είπε ο Γεραπετρίτη. Το είπε ή όχι ακόμα. Όχι. Yeah. Λοιπόν, θέλω να πω το εξή. Πρώτον, εκείνο ο οποίο είχε θέσει το ζήτημα. Τη άρση των δικαιωμάτων πνευματική ιδιοκτησία ήταν από τον Απρίλιο του 2020 ο ίδιο ο Πρωθυπουργό. Όταν σε δηλώσει του, σε συνέντευξη, την οποία παραχώρησε στην FAS, στην Frankfurter Allgemeine Zeitung, τότε, είχε σαφώ δηλώσει ότι θα πρέπει να καταστούν τα εμβόλια οικουμενικά δημόσια αγαθά με την άρση των δικαιωμάτων πνευματική ιδιοκτησία. Το επανέλαβε και τον Απρίλιο, το επανέλαβε σε όλε τι εκδοχέ όπου μίλησε για το ζήτημα αυτό. Αυτά λοιπόν λέει εδώ ο Γιώργο Πετρίτη, ότι πρώτο ο Κυριάκο. Όλοι, όλοι το θυμόμαστε και όλοι το ξέρουμε. Μια που είπαμε όλοι το θυμόμαστε. Το είχε πει ο Τσίπρα στη Βουλή αυτό και βγαίνει ο Κυριάκο τότε στη Βουλή. Θα ακούσουμε τώρα και είχε πει. Δεν μπορώ πάντω να μην σχολιάσω και ένα έκτο έολο επιχείρημα το οποίο ακούστηκε από τα χείλη του αρχηγού τη αξιωματική αντιπολίτευση. Γιατί δεν παίρνετε, λέει, τι πατέντε των εμβολίων ώστε να παράγονται. εδώ από ελληνικές εταιρείες. Πάλι καλά που δεν μα ζητήσατε να κρατικοποιηθεί η Pfizer και η AstraZeneca με ένα νόμο και με ένα άρθρο. Αυτά είναι αστεία. Είναι αστεία επιχειρήματα. Είναι αστεία πυροτεχνήματα. Η αναφεδοτικότητα τους ε, καταδείχθηκε αμέσως από τις ίδιες τις φαρμακοβιομηχανίες. Είτε δηλώνουν σοβαρή αγνία για τα ισχύοντα στο διεθνές ερευνητικό και επιχειρηματικό περιβάλλον είτε Κάτι άλλο, μια ανεξήγητη αφέλεια, μια διάθεση παραπληροφόρησης της κοινής νόμης. Όμως είναι επιβεβλημένο σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές ο πολίτης πάνω απ' όλα να έχει πέφτει ενημέρωση, να μην την έχει μόνο από την κυβέρνηση, να την έχει και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Διότι φαίνεται ότι κάποιοι μετά τα λεφτόδεντρα ανακάλυψαν και τα εμβολιόδεντρα. Πώ θα Όλα αυτά, αφού εδώ έλεγε άλλα και έλεγε αστεία και είναι πυροτεχνήματα όλα αυτά. Επίση, τώρα και για να απαντήσω και στον Κροατή, το ότι ένα καραγκιόζη Αμερικάνο λαϊκιστή λέει κάτι τέτοιο, δεν ανέριε ότι και ένα Έλληνα καραγκιόζη λαϊκιστή θα πει το ίδιο. Σε κάτι ουτοπικό, σε ένα σύστημα που εννοείται ότι είναι το κέρδο των εταιριών και όχι το υγεία του λαού. Και όπω κοροϊδεύει, έχει... κοροϊδεύει και ο Μπάιντεν, έτσι κοροϊδεύει και ο Τσίπρα και ο Μιτσοτάκη. Όπω και να έχει. Δεν έχουν δοθεί οι πατέντε. Καλά. Και δεν θα, θα δοθούν και οι μπορεί Τώρα μπορούν να, να δοθούν. Τώρα, <laughs> <μπορεί να να laughs> <δοθούνε. laughs> τώρα τι έγινε. Ξεπούλησαν οι εταιρείε και είμαστε στον πλανήτη. Μοσχοπουλήσαν και μοσχοπολίσαμε τα εμβόλια. Ναι, όλοι, ό, Γιατί έτσι όλοι. είναι το σύστημα αυτό. Ένα δισεκατομμύριο εμβόλια. Και, και δεν, είναι, δεν έχει στόχο τον άνθρωπο να κερδίσει ο άνθρωπο. Είναι το δικό του κέρδο. Αντί λοιπόν ο αριστερό Χ, Τσίπρα ή οποιοδήποτε να θέσει το θέμα σοβαρά, όχι ζητάω τι πατέντε. Είναι η υγεία του λαού. Εδώ πρέπει να έχει φαρμακόμηχανία. Δεν πρέπει να υπάρχουν ιδιώτε να το κέρδο πίσω από όλα αυτά, δηλαδή να σε ζηγίσει, θα πεθάνει να ζήσει. Αντί να πει αυτό σοβαρά, μετρημένα με συνέπειε σε βάθο χρόνων, έλεγε τότε να δοθούν οι πατέλετε. Μέχρι και ο Μπίντερ το είπε. Ναι. Τώρα όντω, τώρα εκ των ιστεύω. Και ίσω να το έχει ψελίσει ο Μητσοτάκη αυτό που λέγει ο ώρα περήτησαν και εγώ δεν το θυμάμαι καθόλου. Τάλα θυμάμαι του Μιτσοτάκι, αυτά εδώ, τι έλεγε αστειό και όλα τα υπόλοιπα. Καλάφι έχει κλεβά στον τσίτ, υπηρετούν το, το σύστημα αυτό το οποίο βάζει πάνω από όλους, Τα ευρώ και τα δολάρια του. Και θα δικαιωθεί κάποιο επειδή είχε πει πριν 6 μήνε κάτι, Αυτό ψάχνουμε, Αυτό είναι το θέμα. Να είναι ουτοπικό ο και φυσιολογικό. Ο Biden κο... είναι ο που το είπε τώρα. Έλαντε. Είναι κάτι προοδευτικό ή κάτι καινοτόμο αυτό που έκανε ο Biden, εκ των υστέρων και εκ του ασφαλού. Κράτη και λαοί είναι και τραπεζών. Όλοι οι άλλοι κρέα. Και εμά θα ζήσουν όσοι θα ζήσουν και όπω θα ζήσουν. Τίποτα για να αναμασκούν. Και αντί να τεθεί το, το συνολικό θέμα. Τίθεται το ένα του εκατομμυριοστό Ότι να πάρουμε τις πατέντες Σιγάμε στις δόσεις της Τώρα περιμένει να κάνει την καλή Που έκατσε στραβή στη Pfizer Τόσα έχουμε πατέντες. ακούσει, τόσα έχουν γίνει Έτσι εκεί, ήταν και η τράπεζα Και εκεί ο κόσμος ακούσει στην ατάκα, Αφού το έπε. Μα δεν γίνεται αγάπη μου και που το έπε, θα σκίσει το μνημόνιο Είπε δεν γίνεται Και πόση σημασία έχει να πει κάποιο κάτι, και, και δεν έχει καμία Μα σημασία να κάνει γίνεται. κάτι. Μα όταν σημασία να αν γίνεται. Δεν έχει σημασία φυκτό, να κάνει. μου λέει μια παπάτζα Όλοι ψάχνουν να βγουν. την παπάντζα μια φορά να πούμε με Ποιο δικαιώθηκε στα λόγια. Ναι. Αυτό, Αυτό είναι το, το ζητούμενο. Το είχαμε πει. Το είπε. Και δεν το είπε και. Ωραία, το είπε, ναι. Μπράβο. Και. Άλλα. Τι έγινε. Το είπε κι άλλο ένα. Ωραία. Τώρα. Το είπε κι ένα τρίτο. Και το έχει πει και ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία. Και. Έχουμε θα γίνει, εμβόλια. Δεν θα γίνει. Έχει, η Ινδία έχει εμβόλια. Μεγάλες... Έχει Ινδία εμβόλια. εμβόλια. Όχι. Τους, εμβόλια... Οι Ινδίοι δεν ταξιδεύουνε. Δεν θα έρθουν εδώ. Είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Ε, Πεθαίνει κόσμος. ο ένας πάνω στον άλλον. Και έγεται ο ένας, Και πάνω, στον ένας πάνω στον άλλον. άλλον. Λοιπόν. Ναι. Τι συζητάμε τώρα. Μια χαρά τα έχουν μουσικοπουλήσει, έτσι κι άλλως και τώρα να γίνει θα γίνει για τα μάτια του κόσμου Προφανώς. και για να χαρεί και ένα κομμάτι ε, έτσι, ναι, τέτοιο, να, να έχουμε. Να χαϊδέψει μερικά αυτιά ακόμα. Τώρα πάμε για το φάρμακο. Πάμε για το, φάρμακο. φάρμακο. πάμε για το επόμενο το φάρμακο. Το φάρμακο. Κατά το Αλλά COVID. τώρα οι παραγγελίε έχουν γίνει. Έχουν πέσει τα χοντρά λεφτά. Τώρα ας το θύπατε. Έχεστηκαν. Την ανοσία. Δώστο. Ναι. Ναι. ναι. Αυτό ακριβώ. Λοιπόν, αυτά με, με του γιατρού και τα υπόλοιπα. Θέλω να ακούσουμε δύο που τα ακούσαμε και χθε, αλλά θέλω και τη δική ε, σου. Εμένα, παρένθεση. Του το άλλο μου άρεσε. Πιο απ' όλα. Το άλλο που είναι με τα μηνύματα, που λέει είναι μια ωραία συνήθεια δεν και εκδελευτική εκδοχή. Δεν είναι, είναι ισχύει αυτό που λέω αλλά για άλλα Εκείς καθεστώτα. τα που Όλοι στι 12 είναι απαγόρευση και Έκπληξη. Ο θεολόγο τη Χούντα και θα πει θα σα διαπαιδαγωγήσουμε γιατί ήταν Είναι πραγματικά έκπληξη. Του βγαίνει από μέσα. Δεν ελέγχεται. Δεν μπορεί να το ελέγξει. Πρέπει να το κρατάνε. Σε ανόητε ερωτήσει. Δηλαδή του σειρμού. Ερωτήσει προβλέψιμε. Δεν τελώ επικαιρότητε. Ούτε καν προφοκατόρικε. Τι να πάρει να πει. Ποιο θα το προvoκάρει τον κεραπετρίτη. Δεν χρειάζεται. Ποιο προvoκάρει ποιον. Ποιο δημοσιογράφο σε ποιο κανάλι προvoκάρει κάνει ερώτηση λίγο εχμηρή. Πασκάει. Ελλάδα είναι το 2021. Μετά πολύ στα πέτσα. Ναι. Αυτά τα κανάλια λοιπόν. <laughs> Θυμάστε τον πίνατ. <peanut. laughs> το ακούσαμε και χθε στο Να το, το ακούσουμε και σήμερα γιατί την ηλιούπολη. Ah, ah, ναι, ναι, από Είναι μια Εκεί είναι στην Λιούπολη. Εδώ έζησε ο Πίνα, το Μπράβο, έχουν βάλει χαρτί. πλατεία για τον πίνατ. Φτιάξει. Θα φτιάξουμε. από δεν έχει Πλατεία πλατεία να Μπορεί να με γίνει κανάλι Όχι, όχι, ο Ιναρτσάνελ. Α μείνουμε στη φωλιά. Α, έχουμε στην Ηλιούπολη τη φωλιά του Πίνατα. Στη φιλεζοική Ηλιούπολη, καλή σα ημέρα. Είμαι με το Σύμπα, μου βλέπετε τόση ώρα κάθομαι. Mm -hmm. Έχω να σα πω ότι εδώ είναι που υιοθετήθηκε και ο Πίνατα. Έτσι πήγε στο μαξί μου το Σάββατο, εθνήθηκε, κύριε Απογενοπούλη. Καλή σα ημέρα. Ο Πίνατα υιοθετήθηκε από το κύριο Πουτσικάκη. την ημέρα που ήρθε και μας έκανε την επίσκεψη και μια εβδομάδα μετά τον παραδώσαμε εμείς οι ίδιοι στο Μαξίμου. Και να ότι εδώ έμεινε ο πίνατο, νομίζω το έδειξε ο Γιάννης ο Πουτουρίς, το κλουβάκι του πίνατε εδώ. Έχει και το βλέπετε. Εδώ έμεινε ο πίνα, το μέχρι να πάει στο Μαξίμου. Yeah, εντάξει Εγώ νιώθω εντάξει. συγκίνηση δεν ξέρω Δύο σπίτια θυμάμαι να έχουμε την τελευταία περίοδο Ποια Το σπίτ του Πίναρ και του Άδωνη με την υγρασία <laughs> Δηλαδή δεν ξέρω άλλο σκυλί στο Μαξίμου έχουν πάρει Αυτά τα δύο σκυλιά μόνο. Για έχω Το πίνατ, ξέρουμε μέχρι στιγμή. Από τη ζωφυλική ηλίουπολη. Εμείς ναι. στην ηλίουπολη έχουμε το κλουβάκι του πίνατ. Με τα μπέλα, εδώ έζησε ο πίνατ. Θα το λένε εσείς. μετά από φυλακέ και πα εκδρομή. Ναι, και εδώ φυλακέ κολοκοτρώνει θα λε, <laughs> εδώ έζησε ο πίνατ. Στο, στο παγκράτη, περάσει χαμηλά, λέει, εδώ έζησε ο βάρναλη, πέθανε τα άδε, ε, ο κόντρα στο σύστημα δεν βοήθησε ποτέ ο, αχ, νο, πίνα, τα απασχολεί κάνει καλύτερε τι ώρες του Μητσοτάκη γαληνεύει την ψυχή του mm -hmm, mm -hmm, για να mm -hmm. περνάει τα νομοσχέδια όχι 8 ώρα, 10 ώρα, 12 ώρα δουλείας Ε, τώρα φαντάζομαι θα πάει και στη θάλασσα να γαληνέσει περισσότερη ψυχή τα και εγγυημένο τόσο τώρα με τι διαπεριφερειακέ. Με το που ανοίγουνε 15 Μαου. Περίπου φοράει <laughs> να το θα φύγει. Δεν Είναι θα... στη Χαβαριάνα έτοιμο, έφυγε. Εγώ φυλάκια. Θα φύγει με τζέτ σκι από εδώ και δεν θα δέχεται Τον θα αν... δέν, τα, τα, τα, τα, <laughs> Με <laughs> τη ρόγα έξω να δεν θα το που Θα Θα ξεχάσει ο θα πίνα, τον καυγίσει όταν διόνιχε... γυρίσει ο πίνακα. Θα τον καυγίσει, δεν τον θυμάται για αφεντικό. Θα δίνει ένα μαύρο πράγμα που θα μπει μέσα από τον ήλιο, μαυρισμένο και θα ταραχτεί. Θα το καταλάβει το που Το άλλο ηχητικό που είναι πολύ ωραίο, ό,τι καλύτερο είναι αυτό με τον Γιώργο Αυτιά που την ώρα τη εκπομπή του προχθέ του, του στείλει ένα άνθρωπο να βρει μονάδα εντερική τεραπή. Για δικό του, όχι. <laughs> <Για> δι... <laughs> ναι, αλλά έκανε σow, <σοου>, για δικό <laughs> <laughs> του άνθρωπο. Έλα εδώ, έλα εδώ. μέρα Πάρ το αυτό. Μη φωνάζετε, μη φωνάζετε. Φωνάζει Κατερίνα που πάω. Πάω να σώσω έναν άνθρωπο Κατερίνα. Γιάννη δώσει αυτά τα στοιχεία. Πρέπει να βρει μέθα ένας άνθρωπος. Και σε να ουρλιάζουν από το κοντρόλ. Προκειμένου να σώσουμε έναν άνθρωπο γυρίζω το στούντιο το πάνω κάτω. Λοιπόν, Γιάννη δώστο σε παρακαλώ. Προκειμένου να σώσουμε έναν άνθρωπο, γυρίζω το στούντιο το πάνω κάτω. Μόλι πήρα ένα μήνυμα ότι πρέπει να βρεθεί εντατική για έναν άνθρωπο ο οποίο κινδυνεύει. Γι' αυτό λοιπόν άλλαξα θέση, φώναζε το κοντρόλ δικαιολογημένα, ούρλιαζε η βάχλα δικαιολογημένα, αλλά πάνω απ' όλα η ζωή του ανθρώπου. Αλλά πάνω απ' όλα η ζωή του ανθρώπου. Παρηγορία! <Ρι> <Ρι> και κάθεσε εδώ και λε βλακίε και δεν σώζει καμιά ζωή, <Ρι> Ανθρώπου. Κάντα όλα το στούντιο πάνω κάτω να τα κάνουμε όλα. Σπάστα όλα, Λεωρίτε. Γελιά, ρηχτώ! Να βρω εντατική. Τι λαό που απευθύνεται στον αυτιά να του βρει εντατική και <σχελίδε> ο αυτιά <αφήντες σχελίδε> <αφήντες σχελίδε> που την ψάχνει. Την πιο ψάχνει. Αυτό το show, Ναι, το show έκανε. Και για να δει ο άλλο ότι έχει την απόγνωσή σου και στέλνει τον αυτιά να σου βρει εντατική. Ευτυχώ όμω καιρόχρονα να δούμε καλό αυτιά. Ναι, ναι, όχι, είχε καιρό, είχε, ήταν ό,τι καλύτερο είχε, είχε Μέσα το 2021, το 2021. Yeah. ήταν ό,τι καλύτερο και η, και η πιο γελία στιγμή Μακράν Αυτά παλιά όμως Ή τώρα, έχει oh, yeah. έδωσει yeah. Ή το 20 Είναι η πιο γελία στιγμή του 2021 yeah. μέχρι στιγμή, Υπάρχει δρόμος ακόμη, μπορεί να βρεθεί άλλος Φαντάζομαι Εδώ φτάσαμε στο τέλος, διεφημισούλες Μας πάνε στο μαγαζίνο, τα υπόλοιπα εμείς αύριο Γεια